Εμάς σαν τη Γερμανία ε, μας, θα γίνουμε. Asprakotiki na Γερμανία θα γίνουμε. Ε, ναι, παιδε, καλαξίδι, Τι ωραία που είναι το σύστημα στη Γερμανία. Ε, μας, Και πιο πέρα από το γαλαξίδι, ωραία είναι γιατί τα καράβια αυτά, το αίτημα μάλλον προ τα καράβια, τα άσπρα, τα κόκκινα, τα κίτρινα, τα μπλε, είναι να την πάρουν, του πάρουν μέχρι το γαλαξίδι και πιο πέρα, γιατί το γαλαξίδι κάποτε ήταν μακρινό προορισμό, με αυτά και με αυτά έχει γίνει κοντινό. Που όμως δεν είναι και χειροπιαστό. Από ό,τι φαίνεται, και αν κοιτάξουμε τα δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία και όλα αυτά που δίνονται. Σα καλωσορίζουμε λοιπόν στην τελευταία εκπομπή εδώ τη Σεζόν. Ε, κλείνουμε για 6 εβδομάδε. Θα είμαστε ξανά εδώ 2 Σεπτέμβρη, Δευτέρα. Πρώτα ο Θεό, όπω λένε, γιατί ο λαός έτσι κι αλλιώ πρώτο δεν είναι. Κρατάει έτσι μια πολύ ωραία στάση, περιμένει χαλαρά να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη πάντα του Θεού. Ο Άδωνη είναι που δέχτηκε και την επίθεση στο αττικό νοσοκομείο το πρωί. Να μιλάει για τα καλά τη Γερμανία, αλλά να αυτοαναιρείται αμέσω μετά. Συμβαίνει αυτό σε πάρα πολλού ανθρώπου, όχι μόνο στον Υπουργό υγείας. Ένας άλλος που δεν έγινε υπουργό, έχει ένα κοινό με τον Άδωνη, ξεκίνησαν από το ίδιο κόμμα. Ε, ε, είναι ο κύριος Βορίδης, ο οποίος αυτά που ξέρατε για τον Βορίδη, ξεχάστε τα γιατί χθες στη Βουλή βγήκε από πολύ αριστερά. Ο ελληνικός λαός θέλει κομμουνιστικές φαντασιώσεις τώρα. Ένα και δύο μετρά τα κύματα Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι κύματα, ε, για... Κοντά σου, μου, και στην σου ο ελληνικός λαός θέλει κομμουνιστικές φαντασιώσεις τώρα Το λέει ο Βορίδη, φαντασιώσει βέβαια σε αυτές αναφέρεται αλλά ε, για να το λέει ο Βορίδη κάτι περισσότερο θα ξέρει είναι και εκείνο ο εκπρόσωπος δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ότι λέει ο κύριος Βορίδη έχει δίκιο, το μελετάει πριν Ε, ψαγμένος, διασταυρώνει Έχει και νοημοσύνη, δεν είναι σαν τους υπόλοιπους Οπότε ό,τι ακριβώς λέει ο Βορύδης Έχει δίκιο Θα αποτύχει χώρα Θα πέσουμε έξω Θα καταστραφούμε Δεν έχει μείνει τίποτα η ανθρωπιστική κρίση Το μνημόνιο, η υποτέλεια Ένα και δύο Σου στέλνω μηνύματα Ένα, δύο, τρία Ναι για το σταυρό μου. Χώρα, θα πέσουμε έξω, θα καταστραφούμε. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Όλα είναι ευχάριστα. Και το θα αποτύχει η χώρα, και θα πέσουμε έξω, και θα καταστραφούμε. Χρησιμοποιεί χρόνο μέλλοντα. Όπω ακούσατε, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα από αυτά τα τρία. Ούτε έξω έχουμε πέσει, ούτε έχουμε καταστραφεί. Και κυρίω δεν έχει αποτύχει η χώρα. Όλο επιτυχίε είμαστε. Το επιβεβαίωσε και ο Σόιμπλε που ήρθε χθε. Έδωσε και τι συνεντεύξεις, Δεν είχε γεννηθεί. Τότε δεν είχε γεννηθεί μάλλον στην αρχή γεννήθηκε στην πορεία της, ε, των ε, μεγάλων στιγμών του γερμανικού τότε έθνους ε, έδωσε ωραίε απαντήσεις για τα δάνεια, για τις αποζημιώσεις πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίες όπως αναμενόταν άλλωστε τον υποδέχτηκε ο ελληνικός λαός όπως ακριβώς ήθελε και όπως συμβαίνει πάντα σε μια δημοκρατία με ανοιχτούς δρόμους κάποια στιγμή στο Σύνταγμα Χθε δεν περνούσε Ούτε άνθρωπο, τίποτα. Άδειο από αυτοκίνητα, άδειο από ανθρώπου, άδειο από περιστέρια, τίποτα. Απολύτω, όλοι δείξαμε, όπω έλεγε εκείνη η παλιά ανακοίνωση με τα κατάκλειστα σπίτια στην έρημη πόλη που καλούσε εκφωνητή τότε, όταν μπαίνανε οι Γερμανοί στην Αθήνα να δείξουν την δυσαρέσκειά του, να κλείσουν τα παράθυρα, τα σπίτια όλα. Έτσι ακριβώ συνέβη χθε. Όχι επειδή το θέλει ο ελληνικό λαό, αλλά επειδή η εδώ κυβέρνηση, παράρτημα των ανωτέρων δυνάμεων, Αποφάσισε κάπω έτσι να λειτουργεί. Ήταν η δεύτερη φορά που λειτουργήσε με απαγόρευση συναθρήσεων. Δεύτερη φορά επιδημοκράτε, γιατί επιχούντας το είχαμε συνεχώ. Χθε όμω, παρά όλο αυτό το σκηνικό, το πολύ έτσι χαλαρό, στο κέντρο τη Αθήνα, είχαμε και μια συγκινητική στιγμή. Συγκινήθηκε ο Πρωθυπουργό μετά την προχθεσινή αυτοκριτική. Χθε συγκινήθηκε όταν ανακοίνωσε ο ίδιο και του είπαν οι εφοπλιστέ ότι εθελοντικά, εθελοντικά, που να τα βρουν άλλωστε οι εφοπλιστές? θα δώσουν ό,τι μπορούν ένα μικρό ποσό στον κρατικό προϋπολογισμό. Τώρα πώς και πότε είναι αδιευκρίνηστα δεν έχει σημασία. Μετράει η καλή προαίρεσή τους, η καλή διάθεση και κυρίως ο καλός ο λόγος από τους εφοπλιστές. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά τους Έλληνες εφοπλιστές για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προπολογισμό και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή δική σας συμμετοχή στο κρατικό προπολογισμό του 90% του στόλου υπολοιμική σημαία και του 65% του στόλου υποψένη σημαία είναι πραγματικά συγκινητική. Είναι πραγματικά συγκινητική. Είναι πραγματικά συγκινητική και αποδεικνύει ότι πράγματι η ναυτιλία σε όλε τι κρίσιμε, τι δύσκολε περιόδου του έθνου ήταν πάντοτε ω εθνικό πρωταθλητής Άλλωστε, μια δύναμη πατριωτισμού και η προσπάθεια για όλο τον ελληνικό λαό είναι δύσκολη, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε. Ναι. Θέλω άλλη μια φορά να σα ευχαριστήσω θερμά γιατί γνωρίζω ότι σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα και για την ναυτιλία και για εμά. Έτσι λοιπόν, εθελοντικά και κατασυγκινήθηκε ο άλλο. Όταν πάει κάποιο και του λέει: Έχω να σου δώσω κάτι και θα σου δώσω για τον προπολογισμό, συγκινείται. Και επειδή δεν πηγαίνουν πολύ συχνά κάποιοι, δηλαδή οι συνταξιούχοι δεν έχουν πάει ποτέ να συγκινήσουν το Σαμαρά. Εργαζόμενοι, όσοι έχουν απομείνει, δεν έχουν πάει ποτέ να πούνε: Πάρε ότι θες να συγκινηθεί ο Σαμαρά. Άνεργοι, αυτοί είναι και αγνώμονε, έτσι κι αλλιώ δεν έχουν πάει ποτέ. Γι' αυτό πάει ο ίδιο αυτού και λέει: Φέρτε από αυτό που δεν έχετε. Από του εφοπλιστέ που, εν πάση περιπτώσει, κάτι κυκλοφορεί στι τσέπε του, θα περιμένουμε οικειοθελώ να δώσουν και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, νομίζω, από τι καλύτερε δηλώσει που έχει κάνει ο Αντώνη Σαμαράς Μετά και την αυτοκριτική, βέβαια, προχθέ. Κάποιο θα μπορούσε να τον πει και ψεύτη, η αρχαιρέα του ψεύδου. Εμεί δεν τον λέμε, τον λέει ο βουλευτή του που επανέκαμψε τώρα, ο κύριο Μαρκόπουλο από την Εύγεια. Εγγυώνται, λέει, εγγυώνται τι συντάξει. αυτοί που έβαλαν τι υπογραφέ. Καλά, πώ είναι δυνατόν να εγγυώνται τι συντάξει αφού θα μα να ένα 10,5 εκατομμύρια. Πρέπει να είσαι μαθηματικό για να το καταλάβει. Όχι. Τι συμβαίνει, είναι οι αρχιερεί του ψεύδου και οι χωροδιδάσκαλοι τη κολοτούμπα. Αυτοί εγγυώνται. Ο κύριο Μενιζέλο και ο κύριο Σαμαρά. Και για το μεν πρώτο δεν είχα καμία αμφιβολία. Το πολεμάω χρόνια. Αλλά για το δεύτερο πρέπει να σα πω ότι αισθάνομαι προδομένο. <Κι> Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, 7, 8, 9, δέκα. σου, καρδούλα Και στην μέσα. Είναι η αρχιερείς του Ψεύδους και η χοροδιδάσκαλη της κολοτούλα. Ο κύριο Μεριζέλο και ο κύριο Αμαλάτο. Κυρίω ο Βενιζέλο, χωροδιδάσκαλο τη Κολοτούμπα, του πάει πάρα πολύ και εμφανισιακά και γενικότερα. Για να το λέω, ο Μαρκόπουλο, βουλευτή Εβία, αυτά τα έλεγε βέβαια πέρυσι στην προεκλογική περίοδο. Όταν είχε φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ήταν με άλλο κόμμα. Πάλεβε για το δίκαιο. Τι ακριβώ συνέβη και ξαναγύρισε, δεν το καταλάβαμε. Αλλά δεν καταβάλαμε και κανέναν κόπο να καταλάβουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Γιατί πια νομίζω κανεί δεν παρακολουθεί τι δικαιολογίε, φτηνέ συνήθω. Διαφόρων τέτοιων τύπων που μεταπηδούν από τον ακόμα στο άλλο χωρί κανεί να καταλαβαίνει τίποτα παρά μόνο το κομματικό επιτελείο και ο ίδιο ο βουλευτής και το επιτελείο του ίδιου του βουλευτή. Τα πράγματα θα αλλάξουν, ε? όχι επειδή μα το λένε οι άλλοι. Αλλήλμον είμαστε εθνικά ανεξάρτητοι, έτοιμοι, θαραλέοι, ξέρουμε ακριβώ τι θέλουμε και αποφασίσαμε τυχαία τώρα, στα πιο δύσκολα χρόνια τη ιστορία, τη νεότερη σύγχρονη ιστορία, να αλλάξουμε την Ελλάδα. Αλλά όχι επειδή μα το έχουν πει άλλοι. Τις μεταρρυθμίσει δεν τις κάνουμε γιατί μα τις επιβάλλουν Τις κάνουμε γιατί είναι σωστές Ένα και δύο σου στέλνω Γιαούρτι Γιαούρτι, τι γιαούρτι Πρόβιο Ναι και το σταυρό μου το έχω πει, ρε παιδιά καταφορές Δεν θέλω να μου μιλάτε αν να κάνω το Αν δεν με πάρει κοντά σου καρτούλα μου Να το ξέρει θα παιδιά. Τι μεταρρυθμίσει δεν τι κάνουμε γιατί μα τι επιβάλλουν. Τις κάνουμε γιατί είναι σωστέ. Μεγάλη αλήθεια. Αυτό ακριβώ. Μέσα στα πολύ δύσκολα, στα πιο δύσκολα, ήρθε και στο πολιτικό προσωπικό. Τη πολύ καλή ποιότητα όπω διαπιστώνουμε όλοι, παρακολουθώντα το πολιτικό προσωπικό όταν μιλάει. Να κάνει και κορυφέ μεταρρυθμίσει που δεν κατάφερε να κάνει τα προηγούμενα 200 χρόνια. Τώρα όλα μαζί. Στα τελευταία τρία χρόνια, πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, που έχει κόψει το Μισελ, ο Ιωαννίνων τη Νέα Δημοκρατία και εκπρόσωπο τύπου του κόμματο, ευφιέστατη επιλογή, η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, εμεί εδώ συνεχίζουμε να θυμίζουμε το ένα από τα δύο μικρά τη ονόματα, τη ταιριάζει άλλωστε. Η κυρία Ασημακοπούλου μιλάει για το έργο τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει όμω να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε και τι γίνεται. Σε ένα χρόνο λοιπόν. Έχουμε κάνει πράγματα τα οποία πραγματικά είναι απίστευτα. Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Φυσικά και όχι. Έχουμε λύσει το πρόβλημα της ανεργίας. Φυσικά και όχι. όχι. Πού ήμασταν και πού είμαστε. Ξυλουργό, κυρία Σιμαγκοπούλου, ξύλινο λόγο που είμαστε και που είμαστε, τα έχουμε λύσει όλα. Όχι, έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Αυτά τα κλισέ που επαναλαμβάνουν όλοι, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Όσο πιο πολλά κλεισέλνει κανεί, τόσο περισσότερο ανεβαίνει στι γνωστέ κομματικέ ιεραρχίε. Μήνυμα Κροάτρια. Δυστυχώ θα σα ξαναακούσω από το σπίτι μου γιατί θα έχω κλείσει την επιχείρησή μου στο Σεπτέμβρη. Όμω αισιοδοξώ γιατί η αλληλεγγύη που τώρα την ανακάλυψαν κάποιοι αλλά και το πάθος για αγώνα μας, με και μας, κρατάει δυνατούς. Ακόμα και μας από το ΣΥΡΙΖΑ που δεν χωνεύει τέσσερα θαυμαστικά. Καλό καλοκαίρι και ελπίζω να βρεθούμε στους δρόμους και όχι στα γουναράδικα. Φιλιά, ελπίδα, ε, δεν είναι θέμα συμπάθειας ή μίσους με κάποιο γόμα καμία περίπτωση. Χωνεύουμε τους πάντες ή δεν χωνεύουμε επίσης τους πάντες. Ε, δεν είναι θέμα τέτοιο, είναι λίγο πιο πολιτικό. Δύσκολο καμιά φορά, έτσι όπω τα λέμε εδώ, έτσι όπω τα σκεφτόμαστε όλοι, να βγάζει κανεί άκρη. Είναι όντω δύσκολα όλα αυτά. Δεν είναι θέμα μισού, πάθου, αγάπη. Είναι θέμα ότι αν πιστεύει ότι ε, και καλή πρόθεση να έχει κάποιο, έτσι όπω πάει να χειριστεί το θέμα ή στο πλαίσιο που πάει να το χειριστεί είναι αναποτελεσματικό, διαφωνεί. Αυτό είναι. Ούτε χωνεύει, ούτε συμπαθεί. Και δεν είναι μόνο θέμα ούτε προσώπων, ούτε κομμάτων συγκεκριμένων, γιατί υπάρχει ένα ευρύτερο πεδίο. Σκέψη, το οποίο λέει ότι αρχηγός του κράτου δεν είναι αυτό που είναι στο μαξί μου. του κράτου ή η αρχηγή του κράτου είναι σε άλλα γραφεία ή εκτό Ελλάδα ή σε άλλα γραφεία εντό Ελλάδα. Αρχηγός πραγματικό αρχηγό, αυτό που πραγματικά αποφασίζει δεν είναι στο μαξί μου, δεν είναι στη Βουλή. Οπότε όποιος μπει στο μαξί μου ή μπει στη Βουλή, δεν σημαίνει ότι θα λαμβάνει αποφάσει. Όταν σου γνωρίζει ένα πολύ αυστηροπλα και δέχεσαι να κοιμηθεί μέσα σε αυτό οι αποφάσει που θα πάρει είναι πολύ συγκεκριμένε, πολύ περιορισμένε και κατά τη γνώμη τη δική μου και άλλων φαντάζομαι δεν είναι και λύσεις όλα αυτά, δεν λύνουν θέματα το ακριβώ αντίθετο, χειροτερεύουν καταστάσει. Ένα θέμα είναι αυτό, ένα άλλο βέβαια είναι η προσδοκία του κόσμου, σε αυτήν ψηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αν πιστεύουν οι πολλοί ότι με αυτό το δρόμο μπορεί να αλλάξει κάτι, περιμένουμε, βγάζουμε το καπέλο και εμεί μαζί, μακάρι να γίνει αυτό, Αλλά αν δεν γίνει, ξέρουμε πολύ καλά, ούτε θα θυμόσαστε ότι εμεί λέγαμε τα ακριβώ αντίθετα. Δεν είχε κανένα νόημα τότε, γιατί θα είμαστε όλοι πολύ χειρότερα. Αλλά τουλάχιστον ας το στο πούμε από τώρα. Δεν ξέρει καμιά φορά, μπορεί κάποιο να το λάβει υπόψη του και από αυτού που ψηφίζουν και από αυτού που θα αποφασίζουν όπω θα αποφασίζουν και αν μπορούν να αποφασίσουν. Μεγάλη κουβέντα, δεν είναι για τελευταία μέρα τη σεζόν, ούτε καν για 19 Ιουλίου που είναι σήμερα. Εδώ πάντω είναι Ελληνοφρέα, μα και με όλα τα υπόλοιπα. Όποιο θέλει να στείλει SMS γραφειρή, αλλά φύγει και νό, το μηνύμα του αποστολή στο 54%. SMS, αυτό ήταν. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση του βιντεοπαπάκη.gr και 2.11200.8200 για μηνύματα που θα ακουστούν τόσο Σεπτέμβρη στο διευθυντή τη εκπομπή Αποστόλη. Σα περιμένει εκεί. Γιώργο Τσιβελεκίδη ρυθμίζει τον ήχο. Και οι μαχητέ ακολουθούν. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει. Και εμεί είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλε τι μάχε που θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Μαζί σου θα κι εγώ. Απλό στρατιώτη στις διαταγές σου Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα Η πρώτη μάχη που πρέπει να δώσει αυτή η κυβέρνηση Είναι η μάχη του ανόητου Άσπρα κόκυτα, κίδυνα, Είναι η μάχη του ανόητου Την ονομάζω την επανάσταση του ανόητου Το καλοκαίρι αυτό για μας είναι ένα καλοκαίρι μάχη. Γρήγορα τα παλικάρια μας πολεμάνε Δεν ξανά μέρε μέρες πιο μεγάλες. Καλαμάτα ελεύθερη, τριπολιτσά ελεύθερη Μεστά σε δέκα μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ομοριάς τα Ρούμελη, το λέγατε ποτέ που θα τα δούμε Άσπρα κόκκινα κίτρινα, λέ, στο Αιγαίο, δεν με βλέπετε καλέ Θεωρώ λοιπόν πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω Ευτυχώς Δεν με, βλέ, δεν με βλέπετε καλέ Πριν από οτιδήποτε άλλο να χέσω Λέω. Στη Γερμανία, εμάς, στη Γερμανία, θα γίνουμε Ο Άδωνη λέει αυτά τα ωραία. Ο Υπουργό Υγεία δέχτηκε μια μήνυ επίθεση εκεί στο νοσοκομείο. Ε, σήμερα το βράδυ, όποιο βρίσκεται στην περιοχή τη Αργυρούπολη, έχει μια βραδιά μπαρμπεκιού στο χώρο Αλληλεγγύη και Δράση Υπόστεγο. Ένα πολύ ωραίο κήπο. 25η Μαρτίου 38. Όποιο θέλει να πάει, κάτι θα ψίσουνε. Κάτι θα φάτε εκεί. Νομίζω, μάλλον. Τσάμπα πρέπει να είναι, δωρεάν να το πούμε. Ή και δωρεάν να μην είναι, πηγαίνετε. Καλό είναι γιατί, αν εκτό από το φαγητό, γνωρίζετε και με ανθρώπου που είναι πολύ χρήσιμοι και απαραίτητοι στις μέρε που ζούμε, να στέλνει η Τζέννη εδώ ένα μήνυμα και λέει: Με το καλό να ανταμώσουμε το Σεπτέμβριο. Εντάξει, καλή ξεκούραση. Και επί προσωπικού σα ευχαριστώ από την καρδιά μου για τις συμπαράσταση και την προβολή τη απόλυσή μου. Έχασα τη μάχη, δεν θα ξεχάσω ποτέ του αλληλέγγυου σα φιλό, Θεμιού αποστολάκο, Τζέννη. Ε, δεν θυμάμαι για ποια υπόθεση είναι, προφανώς από τις τόσες πολλέ που έχουμε κάνει εδώ αναφορά, πολλοί από εδώ και από εκεί, εργαζόμενοι που χάνουν τη δουλειά, τη ζωή, κατά από τα πόδια τους. Οπότε λογικό είναι σε τέτοιες στιγμές να το θυμάται κάποιο, τουλάχιστον, τουλάχιστον μένει αυτό, όχι όμως μόνο αυτό, γιατί αυτό είναι ένας κρίκος ανοιχτό. θα έρθει και ένας άλλος κάποτε, ελπίζουμε σύντομα. Τη υπόλοιπες τη αλυσίδα, η αλληλεγγύη σε αυτή τη φάση να γίνει κάτι πιο δυναμικό στην επόμενη φάση, αν θέλουμε να τελειώνουμε μια και καλή, μια και καλή, με όλους αυτούς και σε συνέχεια με τα προηγούμενα είναι θέμα χωροταξικό. Κάποιοι, και εμείς εδώ στην Ελληνοφρένα είμαστε τέτοιοι, δεν θέλουμε την εξουσία... Για το Μαξίμου. Είναι κτηριακό το θέμα. Δεν πιστεύουμε ότι εκεί είναι η εξουσία, αλλά δεν αγωνιζόμαστε για αυτή την εξουσία. Ή δεν αγωνιζόμαστε να πάρουμε αυτήν την εξουσία του Μαξίμου που βρίσκεται με στο Μαξίμου. Αγωνιζόμαστε να πάρουμε την εξουσία που βρίσκεται σε άλλα γραφεία. Είναι καθαρά χωροταξικό θέμα, δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι. Όχι στο κέντρο τη Αθήνα. Ή κάποια κτίρια στο κέντρο τη Αθήνα και κάποια άλλα κτίρια στα βόρεια Προάστρια. Αυτή είναι μια εξουσία που αξίζει κανεί να πάρει, οπότε. Δεν υπάρχει ούτε θέμα αγάπης μίσους, είναι καθαρά χωροταξικό, τοπικό θέμα κίνησης, περιβάλλοντος, καθαριότητας και καθαρότητας της ατμόσφαιρας. Έλα ρε μου, καλημέρα. Έλα καλημέρα. Άκου τι έχω δει. Προτριήμερο είδα ένα αμάξι του Άκτορα έξω από του Μέγαρου Μαξίμου. Πράκτορα. Του Άκτορα. Α, του Άκτορα έξω πράκτορα. Α, δεν πιστεύω μέχρι και τη ράμπα να την έφτιαξε ο Μπόμπολα στο Μαξίμου. Δεν νομίζω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι... Να σου πω περτάει. τώρα, είναι τυχαίο που το όνομα Άκτορας είναι το δεύτερο συνθετικό της πράκτορα. Δεν νομίζω, αλλά να φανταστείς ότι η διαπλοκή δεν πιστεύω να είναι μέσα στο Μέγαρο μαξί μου. Δεν πρέπει να έχει περάσει από εκεί και πρέπει κατά τύχη να του πήραν να φτιάξουν τη ρόμπα για να ανέβει ο σήμερα. Έγινε διαγωνισμό, φαντάζομαι. Και να σου πω και το πιο ωραίο, ο επόμενο που θα περάσει με αναπηρικό καροτσάκι, ο Γερμανού θα το βάλει μαλλιά. Δύο εκεί πέρα. Ακούω χθε την ομιλία του Τσίπρα στη Βουλή και λέει για την αντιμετώπιση τη φοροδιαφυγή να αυξηθεί ω ΔΟΕ. Αυτή είναι η αριστερά. Έτσι θα γίνει η ανατροπή. Ποιος το είπε αυτό? Ο Τσίπρας. Α, όχι. Αυτό είναι ο Τσίπρας, δεν είναι αυτή η αριστερά. Τα μπερδεύεις κι εσύ. Ο Τσίπρας. Αυτό είναι ο Τσίπρας. Ναι, μην μπερδευόμαστε, λέω. Ε, ναι, ο Τσίπρας. Τι είπε όμως? αυτό. Ο Τσίπρας αυτό είπε. Την αριστερά μπερδεύεται με τον Τσίπρα. Αυτό και την μπερδεύει όμως. Ε, συμφέρει. Και ο πέρδευε. Έλα ρε Αποστόλιο, από τις μία η ώρα που σπάθω να και να σε βρούμε, να πάμε. Λοιπόν, επειδή σε καλό μέρες και πέρασε το θέμα, ήθελα να σε πω λίγο για τον Κυριακό. Έχω μια λύση και μια εξήγηση. Η λύση είναι τα ψυχοφάρμακα που έχουν φορτώσει σε όλο τον κόσμο. Ένα 50-60% του κόσμου παίρνει ψυχοφάρμακα για να μπορεί να τα στην καθημερινότητά του. Τάτου, δεν τα έχει να, να πάρει κανένα να μπορέσει να κοιμηθεί. Άμα θέλει, και ένα κουτίο, λόγω, να κοιμηθεί μια και καλή, και, αυτός και υπόλοιμη, να Και η που δίνω είναι ότι μάλλον δεν κοιμούν, Τα βραδιά και κοιμούνται τη μέρα σαν τα βόδια και του δίνουν εκείνο να υπογράψουν και υπογράφουν την άνεμο κλεισά τα μάτια. Ναι, αλλά αποστόλαι, επιτέλου. Έλα. Τόση ώρα παίρνω τηλέφωνο, μισή ώρα παίρνω. Σιγά-μωρε, μισή ώρα. Και τι έγινε, παίρνει μισή ώρα. Χρεώθηκε, δεν χρεώθηκε. Τούτου Α... τάπηκε. Αφού είχαν χωθεί και μου έφυγε και το άγχο, φαντάσου δηλαδή. Βίδε. Και σε δημόσια υπηρεσία να έπαιρνα, θα το είχα σηκώσει πάντω. Λέγε μου, ρε, τι θε τώρα. Θα μα κάνει και κριτική. Τσόκαρο. Νευρία Ναι. Καλά. Πήρα να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Μπράβο. Α, και να ρωτήσω, από το Σεπτέμβριο θα σα δούμε στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να πω παραπάνω δεν χρειαζόταν να βγει να το πει ότι είναι αυναϊστή ο φερόμενο ο πρωθυπουργό. Το ξέραμε. Όμω αυτοί οι οποίοι τον ψήφισαν και συνεχίζουν να το ψηφίζουν είναι σίγουρο ότι είναι 10 φορέ περισσότερο αυναϊστέ από ότι είναι αυτό. Ναι, αλλά δεν κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει ο Αντώνη στο κεφάλι του. Δεν πηγαίνουν το πουλί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμεί αυτό. Πρέπει να σπάσουμε δυο πλευρά για να το κάνουμε. Ναι, αλλά αυτό μαθημένο στην Κολοτούμπα, ναι, ναι. εξού και κομμαν έτσι, ναι. τα κάνει όλα. Το φτάνει στο κεφάλι. Δεν έχει πρόβλημα. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν αυτοί που το ψηφίζουν και τον υποστηρίζουν. Ακόμα, τόλοι μου. Είναι χειρότερη από αυτόν, δηλαδή. Ναι, ποιο είναι, ο Αποστόλη. Εγώ είμαι. Δεν Είμα. αρέσει η Αποστόλη, να πούμε. Λοιπόν, σε ακούω και στο ίντερνετ και στο ραδιόφωνο. Κάτσε χαβλέ στο ραδιόφωνο. Στο ίντερνετ που δηλαδή. Ε, στο ίντερνετ που δηλαδή, μια και το ανέφερε. Εδώ στο, στο YouTube παντρελό. Το YouTube βέβαια καραγκιόζει. Εκεί θα ακού μόνο. Ναι, πρέπει να κατεβάσει ένα πρόγραμμα όμω για να. Να κατεβάσει ένα πρόγραμμα, δεν με νοιάζει. Υποσαμαλά ότι ε... έκουσε τα παλαμάρια. Ναι, κατέρχια λέει, δεν ξέρω. Το γα***σε τέρμα, δεν μας άλλο. Όχι, τα δικά μας έκοψε. Εμείς δεν θα ξαναγα***σουμε. Και πάνω που είχαμε συνηθίσει, στο χωριό μου, παλαμάρι λένε, αυτός που έχει μεγάλη π...". Και στην πόλη το ίδιο λένε. Ο Βούντε, μην τους βάλω μέσα στο υπόστεγο τη Αργυρούπολης, που σα είπα πριν δωρεάν... Έχουν ένα κουτί εκεί, αφού φάτε ό,τι φάτε, τον Αγγλέωρα. Δηλαδή, ρίξτε και κάτι στο κουτί. Τα παιδιά τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν κάνει μια συλλογικότητα εκεί με δύο βάσανα και ζόρια την κρατάνε. Και με πολύ κέφι και διάθεση, βέβαια, και ορμή και άποψη. Οπότε, ρίξτε κάτι εκεί στην έξοδο. Οι πάντε, αφού έχετε φάει τα σουβλάκια ή τι άλλο, θα ψήσουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δράμα κάποιων ανθρώπων. Που κάθε χρόνο, καλοκαίρι, ακούμε το συγκεκριμένο δράμα να το περιγράφει ο Άγιο Θεσσαλονίκη. Ναι, όταν έρχεται το καλοκαίρι.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 Νομίζω είναι από τι καλύτερε συγκρίσει που έχουν γίνει ποτέ. Στο κήρυγμα, μέσα στην εκκλησία τα έχει πει αυτά πριν κανένα δύο χρόνια. Μιλάει για το χαλαρό ντύσιμο των γυναικών αυτή την εποχή και κάνει μια σύγκριση με τα ράσα που φοράνε οι ίδιοι. Ότι εμεί πώ αντέχουμε και εσείς κυρίε μου, κοπέλε, κορίτσια, γιατί δεν αντέχετε, νομίζω, από τι καλύτερε συγκρίσει. Γιατί φορά και τα εσόρχο, όπως έχει πει, τα φοράνε όλα. Ό,τι πιο καλοκαιρινό μπορεί κανεί να. Φανταστεί, αφιερωμένο σε όλου όσου θα φύγουν διακοπέ, σε όλου όσου δεν θα φύγουν διακοπέ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είναι περισσότεροι, νομίζω κάτι θα ξεκλέψει ο καθένα. Σε πάση περιπτώσει, όσου μείνουν Αθήνα, σε όσου ταξιδέψουν μόνο με το μυαλό, σε όσου μα άκουγαν όλο, όλη αυτή τη χρονιά και μάλιστα ήταν και πάρα πολλοί, φαίνονταν και από τα νούμερα, να σα ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί εμεί εδώ είμαστε και πιο καθαροί γενικώ, οπότε είναι και πιο. Δύσκολη, όχι ακριβώς η ακρόαση Γιατί ξέρετε ακριβώς τι έχετε να ακούσετε Και διαφωνείτε κάθετα και καθαρά με αυτό που ακούτε Σε όλους πλην φασιστών και φασιστριών Ακολουθεί αφιέρωμα Θεέ μου μεγάλο δύναμε που σε ψηλάκι πάνω Ρίξε λιγάκι του μπεκι θεούλι μου Στον αργίλε μου απάνω Ρίξε λιγάκι του Μπεκή Θεούλη μου Στον αργίλε μου απάνω Και τη στις εκκλησιάς, τις άψιλες καμάρες Ανάψα με τις τσίμπουκές θεούλοι μου, σαν να τανε λαμπάδες Ανάψα με τις τσίμπουκές θεούλοι μου, σαν να Είναι μια προσευχή μετά τον Άνθιμο. Ο Αλκίνο τραγουδάει και ο Τζίμι Πανούση. Έχετε πάρει πολλοί ακροατέ και στον Αποστόλη έξω, μου το στέλνουν και εμένα εδώ. Να πούμε για το Σοκράτη Κιόλια. Σήμερα είναι τρία χρόνια. Υπάρχει στο τροκτικό.blogspot.com μια ταινία. Δεν την έχω δει, εγώ δεν έχω προλάβει. Λέτε πολύ ότι πρέπει να αντιδούμε γιατί μιλάει η ταινία. Το λέω όπω ακριβώ το έχετε στείλει. Δεν έχουμε προλάβει να αντιδούμε, Θα τη δούμε μόλι τελειώσουμε. Θεούλοι μου, Τραβάω μια ντουμανιά θεούλη μου. Ξέρω στα γέλια. Κι όταν ανάψει ο αργυλές, και έρθουμε στο ντουμάνι. Βάλω όλου του αγγέλους σου, Θεούλι μου, να πούν τον Άνι Νάνι. Βάλε αγγέλους σου, Θεούλι μου, να πούν τον Άνι -Νάνι. Είναι ένα παιδικό τραγουδάκι που λέγει Αννι Νάνι και ταυτόχρονα θρησκευτικό νομίζω ταιριάζει και άκρος καλοκαιρινού έτσι και αλλιώ ταιριάζει στο κλίμα των ημερών. Πάμε στις διαφημίσεις και εδώ είμαστε μέσο μετά με τις παραγγελίες. Ελπίζουμε το Σεπτέμβριο που θα ξαναβρεθούμε να έχουμε όλοι λιγότερε αυταπάτε και ψευδεστήσει. Ελπίζουμε επίση να αντλήσετε δύναμη, θάρρο και τόλμη όσο γίνεται περισσότεροι, είτε βγείτε εκτό Αθήνα, είτε μείνετε εντό Αθήνας Δεν έχει να κάνει με τον τόπο. Έχει λίγο δηλαδή, αλλά δεν είναι κυρίαρχο αυτό. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, είτε εντό είτε εκτό, και να είμαστε όλοι δυνατοί να ξαναβρεθούμε από 2 Σεπτέμβρη που εμεί γυρίζουμε. Και όποτε γυρίσετε εσεί, να ξαναβρεθούμε εκεί που πρέπει να βρεθούμε, όχι μόνο ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά θα είμαστε από τη νέα σεζόν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Στου δρόμου, όπω αξίζει πάντα, και εκεί πρέπει να βρίσκονται αυτοί που πρέπει να βρίσκονται, για να μην βρίσκονται οπουδήποτε αλλού αυτοί που δεν πρέπει να βρίσκονται αλλού. Λίγο πολύπλοκο, αλλά είναι και τόσο απλό ταυτόχρονα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Παραγγελίε, αφιερώσει όπω πάντα. Αμέσω μετά μαγκαζίνο και στι 3.30 η σα. Και παρακαλώ πάρα πολύ για την Παρασκευή. Θα ήθελα το τραγούδι για τον Σωτήρη Πέτρουλα. Σωτήρη Πέτρουλα, Σωτήρη Πέτρουλα. Σε πήρε ο λαμπράκη, σε πήρε η λευκή terrja se pyre olla bra kis se pyre ilterja ma Hello. Μια χαρά για την Παρασκευή. Ναι. Αν αυτό το π... που δεν κοιμάται στα βράδια, το μισοτάκι και καπάκι από πάνω το Ξοδούλιο Το κλασικό, Α, ε. Βράδια. Προδοτύπησης. Ναι, ευχαριστώ. <laughs> για χαρά. Υπάρχει όμως μια δικαιοσύνη. Ναι, εάν πρέπει να επιλέξω δύσκολη αποφάση, πολύ δύσκολη στις ότι δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Δεν τα βράδια. Σβήνω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια Τσακλαγιαγγύλ εδώ Δεν αρεβαίνετε μου λέει στον έβδομο όροφο να πάρω με ένα ουίσκι Γεμίσης ζωή μου με καπνούς και με σκοτάδια Και σωρούς από μπαχέταδια Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια Ε, έλα, τι έγινε, δεν κοιμάται για, για βάλει το Σε ζεβόνω ότι δεν... Κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Κοιμήσω, άγελουδη μου. Κοιμήσω, μου. Δεν κοιμάμαι εύκολα με αυτές τις αποφάσεις. Να -λι -λα -λι -λα -λι. Το... Μια παραγγελιά για αύριο γίνεται? γρήγορα Τα νερά της Μαγούλας που σπάθανε Παραγγελιά για την παρασκευή? Λέγε Μαγούλα Θα δούμε εκείνον εκεί με τη Μαγούλα ρε φίλε Βάλε τα νερά της Μαγούλας ώρα να γελάσουμε Τα νερά της Μαγούλας βάλε μου είναι Αποστόλη Τα νερά της Μαγούλας Αποστόλης? Ναι ναι Αποστόλη να σε γλύψω ή να ζητήσω μια παραγγελία Γιατί το ένα να αποκλεί το άλλο. <laughs> Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε, είναι παλιό αλλά επειδή είμαι από παλιούς, τη μαγούλα την Παρασκευή Αμάν, θα... με έχετε ζαλίσει με τη μαγούλα πια Αφού είναι απίθανη η μαγούλα Ε, είναι και επειδή είναι Πολύτερο απίθανη πίθανη, κι άλλα ήταν απίθανα, δεν τα ζητάτε Ε, και την πυράνη να απίθανα τη μαγούλα δεν έχει πολύ γέλιο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 Κουβά, είναι που είναι που είναι πολλά τα νερά, έχεις πάση αγωγούς! Επήγεται μελεκά, τι να πω! Καλά μα, ε, είσαι. Καλά τώρα τα αυτά! Και σε ποιο πειρά, το σου είναι! Στράτο, Το νερό να Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει και δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Είχε, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να Μισο... έρθουν οι κάμερε εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μα. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγό μα, καθυστερούν κιόλα. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χθε. Ναι, το, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Ε, δεν ξέρω με μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά τη μαγούλα, εγώ αυτό ναι, κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Τι έτοιμόγενη βρε μαλαίκα, εσύ είσαι πάλι, ποιος είναι Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά Άρεγα γα*** με ένα μαχά Έλα. Καλό μεσημέρι. Ε, καλά. Κοίταξε, επειδή μου ανέβασε την πίεση που έβαλε στο τον Κόνστα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ίσιο σε με βάζοντάς μου στο ράδιο να ακούσω τη Σλαβιάνκα. Ξέρεις εσύ τώρα. Ε, θέλω να βάλεις στο θέατρο Horn Για όλες τις βρωμοπασόκες που υπάρχουν Σε αυτήν την κοινωνία Παρακαλώ Ναι Κέρδισε ένα θέατρο Μαρία Μου, ναι, ναι, ναι. Το... Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία θέατρο? μου. Το θέατρο Χόρν. Χόρν? Ναι, ναι, είναι δικό σα. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσεί. Δηλαδή, πώ θα το διαχειρίζομαι. Τι θα κάνω. Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί. Να βρίσκετε πια παράσταση θα σήμερα, πια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο. Να βρίσκετε του ειδοποιού, του συνεργάτε σα. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο το Ναι, ναι, όλο το θέατρο, δικό σας. Τι λέτε? Καλέ, ναι. Εγώ μισά μία παράσταση. Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε. Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε. Είμαστε γενναιόδρος σταθμός. Αν παίρνατε σε κανένα μικρό, ναι. Αλλά πήρατε στον πρώτο σταθμό. Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω. Όπως δεν το πιστεύετε, σας κλείνω σε λαχείο, σας λέω. Μη χειρότερα. Είστε ένα ένας το Μία. Δηλαδή τα δεύτερα που είναι! Τι σα νοιάζει, είναι δικό σα τώρα θα το βρείτε αυτό, δεν έχει σημασία. Αν δεν σα βολεύει να το πάρετε, Καλά. Εντάξει. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Διαπίστωση κιόλα. Ναι. Έχετε ψηφίσει πασόκ, σίγουρα, έτσι. Ναι. Άλλοι μόνο. Εντάξει. Χάρηκα που τα λέμε. Να είστε καλά. Πάντα τέτοια, ε. ε καλά. γεια. Κανείς μια χαρία μπορείς Λίγο από το λόγο του Βελουθιώτη Που βάλατε προχθές Ξέρε μη τύπησαν δεν ήταν το ΕΑΜ Και το Ελλάς η Ελλάδα θα ήταν μονακό Έτσι ήρθαν οι Γερμανοί στον τόπο μας Και μας κλαβώσανε Τότε μερικοί το σκάσαν Και οι άλλοι κάνανε κυβέρνηση Και μας είπαν ησυχία παιδιά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 you know where the tourists can't give you myself compassion's just the words and a texture on your shelf monogamy to you it seems it's just black and blue all the best psychotic lovers ain't got nothing on you Πάθα καλοκαιριάτικα με του γκούνε και του γουναράδε. Θυμήθηκαν τα παλιά, τα δικά σου. Μάλλον. Με την ευκαιρία, βάλε και το γουναρά αύριο. Ε, θέλω μια παραγγελία για αύριο. Ακούω. Το γουναρά. Πού κολλάει. Επίκαιρο. Γιατί? Είναι εκπρόσωπο των Γουναράδων και τώρα βγήκε η άλλη και λέει για του Γουναράδε. Εννοείται ότι άβριο θα παίξει στο Γουναρά, ε! Έχετε λυσάξει όλε. Κανώνησε να μην τον παίξει. Θα τον παίξω κι εγώ. Μια παραγγελία για αύριο. Λέγε. Βάλε εκεί που τσακώνεσαι με το Γουναρά που του λέει από πού παίρνετε το βέρμα και κάτσε να φωνάξω τη ΔΔΕΦ και βάλει την άλλη τη βουλευτή να λέει Αφήστε ήσυχου του Γουναράδε. Αφήστε ήσυχου του Γουναράδε. Φτιάκτο ξέρει. Εννοείται αύριο Γουναρά, έτσι. Σχεδόν το ζήτησε ίδια αφιέρωση. <laughs> έτσι,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 Ε, θα ήθελα yeah. να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο yeah. σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως. Τι... Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, Ε, ε κόψει μα ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι. Εδώ πήρα. Τρώμα κατ' αλμάτινα σου λέει και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσει. Και γούνα, ναι. Η γούνα από πού την παίρνει μα... να πάρω ε, Θα σε Αντε και